όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Στην προσεκτικά στημένη σκηνή των δοκιμών του Σεφέρη, πολύ συχνά ο φωτισμός είναι αβέβαιο. Βλέπουμε μια φιγούρα μάλλον σύνθετη. Και έτσι δεν είμαστε βέβαιοι αν βλέπουμε τις πρωτότυπες σκέψεις του ποιητή μας ή αν διακρίνουμε κάτω από ένα κατά τόπους ξεφτισμένο μακιγιάζ το αυστηρό πρόσωπο του T.S. Elliot. Το πιθανότερο είναι που συμβαίνουν και τα δύο, πως βλέπουμε δηλαδή ένα σύνθετο φάντασμα, όπως το συνάντησε και ο ίδιος ο Elliot στο βομβαρδισμένο τοπίο του τελευταίου κουαρτέτου του. Εν πάση περιπτώσει, εκεί όπου τα χαρακτηριστικά των δύο συγχέονται πολύ έντονα ενώ πια δεν θα έπρεπε γιατί έχουμε περάσει την περίοδο όπου ακόμη είναι νόμιμο να μην έχει επιχειρηθεί η πατροκτονία. Είναι στο δοκίμιο του Σεφέρη το μοναδικό που έγραψε για το Δάντι, και το οποίο υπάρχει στον δεύτερο τόμο των δοκιμών με τίτλο Στα 700 χρόνια του Δάντι. Σύμφωνα όμω με το γνωστό παράδοξο. Σε αυτές τις περιπτώσεις Εδώ ακριβώς όπου η υποκλοπή Είναι υπερβολικά εκτεταμένη Εδώ ακριβώς είναι και πιο ξεκάθαρη Η στρατηγική του ίδιου του Σεφέρη Και η οποία όπως συνέβη και στο δοκιμίο του για τον Καβάφη Κατατείνει πάντοτε Όχι στο να αναδείξει το θέμα του Αλλά στο να πλαγιοκοπήσει ένα άλλο θέμα υπόρρητο Στο να αναδιευθετήσει δηλαδή Το δεδομένο ως εκεί πεδίο της ελληνικής ποιήσης, έτσι ώστε να ανακατανεμηθούν τα μεγέθη. Στην περίπτωση λοιπόν του Δάντη, ένας από τους κρυφούς στόχους είναι ο σκυλιανός. Ξεκινάμε με έναν τόνο αλλά Elliot, εξομολογητικό ας πούμε, λέει ο Σεφέρης. Οι συμπτώσεις με μπόδισαν να πλησιάζω το δάντη νωρίτερα από τη μέση του δρόμου της ζωής μας. Η πρώτη είναι ότι δεν είχα ποτέ την τύχη να ζήσω αρκετά στην Ιταλία και ούτε έμαθα τα Ιταλικά. Η δεύτερη, και εδώ μπαίνουμε στο ψητό, είναι ότι με ενοχλούσαν ορισμένοι δαντικοί τόνοι σε τόπους που γνώρισα καλύτερα. Μπαίνουμε μετά σε ένα μικρό ρεσιτάλ όπως εφέρει συναντάει επιτελούς τον Δάντη στο πύλιο και έκτοτε δεν μπορεί καθόλου να τροποχωριστεί, γιατί, όπως λέει, είχα βρει ένα δάσκαλο, ένα μάστορα της τέχνης. Άλλωστε, είχα πάντα την ανάγκη μιας μαθητείας, όπως λέμε, μαθητεία στη χειροτεχνία. Πάντα χαιρόμουν όταν στο σκοτεινό δρόμο μου έρχονταν ένας άλλος, έγκυρος και δοκιμασμένος, να επικυρώσει την προσπάθειά μου. Ίσως τούτο να σημαίνει, και εδώ επανερχόμαστε στο ψητό, από μια άλλη πλευρά ότι είμαστε φοβερά μόνοι στην Ελλάδα. Κατόπιν το κείμενο περνάει σε παρατηρήσεις επί της μετάφρασης, για λόγους, θα έλεγα, σχεδόν ψυχαναλυτικής τάξεως, επειδή ακριβώς ο συγγραφέας έχει κατά κάποιο πρωτότυπο. Για τη μετάφραση, λοιπόν, δίδονται φυσικά οι αναγκαίε συμβουλέ. Διαβάζω. Στα λίγα χρόνια της ελευθερίας μας, Πολύ άξιοι άνθρωποι δοκίμασαν να μεταφράσουν τον δάντη. Άλλοι μετάφρασαν την κομμωδή ολόκληρη. Άλλοι μόνο κομματιαστά. Σε κανονικούς στίχους εντεκασύλλαβους ή άλλους, ρημαρισμένος ή αρημάριστος. Το αποτέλεσμα ήταν, καθώς μου φαίνεται, ότι αποκομίσαμε στοιχουργήματα που αντιπροσωπεύουν πολύ περισσότερο τον μεταφραστή παρά τον δάντη. Και το χειρότερο είναι ότι οι ανάγκε του μέτρου τους έκαναν να θυσιάσουν τη μέγιστη αρετή του ποιητή, την ακρίβεια. Διακόπτω εδώ, υπογραμμίζοντας το ότι η ακρίβεια του Δάντη, κατά τον Σεφέρη, φαίνεται να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το μέτρο του. Κάτι που γίνεται να διαχωριστεί, εννοώ. Επανέρχομαι. Αν επιμένουμε να στιχουργούμε, μεταφράζοντας τα ελληνικά, καταπιανόμαστε με ένα έργο που μπορεί να επιτύχει όταν πρόκειται για σύντομα ποίηματα. Αλλά όταν πρόκειται για ένα μακρύ ποίημα, η κομμωδία έχει 14.000 τόσους στίχους, όπου κάθε λέξη έχει το δικό της σκοπό και όχι άλλον, η καταπροσέγγιση απόδοση το κάνει είτε πλαδαρό, είτε ακατανόητο. Είναι λοιπόν καλύτερο να ακολουθήσουμε τη συμβουλή του ίδιου του ποιητή. Γράφει στο κομβίβιο. Ας ξέρει λοιπόν ο καθένα πω τίποτε που έχει την αρμονία του μουσικού δεσμού, δεν μπορεί να μεταφερθεί από τη δική του γλώσσα σε μια άλλη χωρί να τσακιστεί όλη η γλυκύτητα και η αρμονία του. Αφού λοιπόν είναι έτσι τα πράγματα, και προφανώ θα συμφωνήσω ότι είναι έτσι, και αφού πρέπει να κοινωνήσουμε με ένα τέτοιο έργο, θα ευχόμουν να αποκτήσουμε μια ανέκδοση τη κομμωδία που θα παρουσίασε το ιταλικό κείμενο πλάι-πλάι με μια ελληνική μετάφραση σε πεζό, αλλά με όλη τη δυνατή ακρίβεια. Έτσι, θα μπορούσαμε να αγγίξουμε κάπω, αν μπορώ να πω, το σώμα αυτής της ποιήσης. Τουλάχιστον στην αρχή. Για παρακάτω, σας εύχομαι να μάθετε Ιταλικά. Και παρακάτω ακόμη να μάθετε Ιταλικά στην Φλωρεντία. Δεν προσδιορίζεται η γειτονιά. Διακόπτεται εδώ το επιχείρημα, για το οποίο θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις ώρες, γιατί διαθέτει το πλεονέκτημα πολλών επιχειρημάτων σε φέρει. Είναι σωστό παρακάτω. Το κάτι όμως αυτό είναι το κρίσιμο. Κρατάω μόνο από την που υπό άλλε συνθήκες θα το εξή: ότι μια αληθινά πετυχημένη μετάφραση θα διεκδικούσε βεβαίως να ανασυσταθεί ως ιονή πρωτότυπο σαν ένα μάλλον θαμπό, μάλλον αβέβαιο ατελές και φευγαλέο πρωτότυπο, αλλά πάντως κατά κάποιο τρόπο πρωτότυπο ενώ θα διεκδικούσε να υφίσταται ως ποιήση στα ελληνικά και επομένως θα μας επανασυνέδε Και με το άλλο απόθεμα Με ορισμένους δαντισμού Που λέει ο Σεφέρης Οι οποίοι όμως αυτή τη φορά Δεν θα ήσαν αποκηρυγμένοι Αλλά έγκυροι Θα είχαμε από που να αντλήσουμε με δυο λόγια Πριν οδηγηθούμε στο αδίέξοδο της πρόζας Έχουμε κατά το Σεφέρη Εδώ μπαίνουμε ευθέως στο ψητό Λέει ο Σεφέρης αμέσως μετά Αρχίζοντας Έλεγα ότι με εμπόδισαν να πλησιάσω πιο νωρί τον ποιητή ορισμένοι δαντισμοί σε λογοτεχνίε που έτυχε καλύτερα να γνωρίσω. Στην Αγγλία ήσαν διάφοροι Για την Ελλάδα θα έπρεπε να πω λίγο περισσότερα. Δεν ήταν ευνοϊκά για την ιδιοσυγκρασία τη νεότερη ηλικία μου τα δαντικά ψίχουλα που θαυμαζόντουσαν με κάμποσο στόχο τα χρόνια εκείνα. Μου φαίνονταν, όπω θυμάμαι, συναισθηματικέ διαχύσει που δεν είχαν άλλη σχέση με τον ποιητή παρά τη του ονόματός του, της Βεατρίκης ή ενός σπαραγμένου στίχου του. Απάγγελναν λόγου χάρη το ποίημα του Παλαμά στη Στέλλα Βιολάντη. Επέταξε η ψυχή σου μέσα από την ανήμερη τη φυλακή σου για να ομορφύνει κάποιαν κόλαση ιστορισμένη από κανένα δάντη. Και δικαίως βέβαια αντιλέγει ο Σεφέρης ως εξής. Υπάρχει η κόλαση και υπάρχει και ο δάντη. Αλλά κάποια κόλαση και δεν είναι άλλο από μια θολούρα ολοσδιόλου αντιδαντική. Και αφού τραβάει παρεκβατικά και την αναγκαία σφαλιέρα στον καβάφι, συνοψίζει. Και τούτα δεν είναι αφορμές ψόγου του ενός ή του άλλου ποιητή, αλλά περισσότερο λιθογραφίες μιας εποχής, θα έλεγα. Τα χρόνια εκείνα, οι κερί των Εφτανησίων είχαν περάσει. Αυτοί ήξεραν τον Δάντη. Τους ευνοούσε η του αλλου ποιητη αλλα περισσοτερο λιθογραφιες μιας εποχης θα ελεγα τα χρονια εκεινα οι κερι των εφτανησιων ειχαν περασει αυτοι ηξεραν τον δαντη του ευνοουσε η γνωση που είχαν τη Ιταλική. Όμω, δεν ξέρω αν θα του μνημόνευα διόλου αν δεν είχα στο νόμο τον Σολομό. Εδώ ο Σεφέρης κάνει την αναγκαία οπισθοχώρηση που του εξασφαλίζει να κρατήσει το υπόλοιπο έδαφο. Είναι μια τεχνική γνωστή στη φιλολογία από την εποχή του Κλαούζεβιτς. Λέει λοιπόν: Ο Σολομός πρέπει να πέρασε από πολλά στάδια για να φτάσει στην τελείωση που ξέρουμε, διαιρονισμού και άλλα τη εποχή του. Αλλά το κείμενο που δείχνει, σε μένα τουλάχιστον, Πω μαθήτεψε σε μεγάλο δάσκαλο και κέρδισε από τη μαθητεία του είναι, προσέξτε, η γυναίκα τη Ζάκηθο. Αυτό μου δηλώνει πω είχε μέσα του δυνάμει που τον παρακινούσαν έξω από ορισμένες απαλότητε ενοχλητικές κάποτε. Εννοεί την Ξανθούλα, τον κύριο Γεώργιο Δερόση, τα πρώιμα ποίματα του Σολομού, υποθέτω. Εδώ δεν είναι μόνο η οργή εννοεί στη γυναίκα τη Ζάκηθο, που εκφράζει με τόση οξύτητα, η το όραμα του Ιερομόναχου ή η παρουσία του σατανά, αλλά η οικονομία του ύφους ολόκληρη για να εκφράσει την κολασμένη κατάσταση των δύο γυναικών, μάνα και κόρη. Είναι η λειτουργία των επιθέτων του, η χρησιμοποίηση, όπως και στον δάντη, σύγχρονών του πολέμων, λεπτομέρειες ακόμη, όχι άμεσες αναφορές στον Ιταλό ποιητή, αλλά που δεν θα με ξαύνιζαν, ούτε και μένα θα με ξαύνιζαν, πρέπει να πω αν τι έβλεπα σε στίχους της κομμωδίας. Κορφολογάει ορισμένα αποσπάσματα από τις σημειώσεις του σε εφέρισε εδώ, μεταφράζοντας τα ελληνικά, τα ιταλικά εμβόλυμα, διότι όπως ξέρουμε αυτές οι σημειώσεις ελληνοιταλικέ και αφού τα καταγράφει, κατακλείει, Τού τα δείχνουν για την ώρα πώς αισθάνομαι το δαντισμό του Σολομού. Και αμέσως, αλλά από ζωντανόν ιόνιο ποιητή, η τελευταία εντύπωση που είχα είναι η αλυσμόνητη φωνή του Λευκαδίτη Σικελιανού που θυμούνταν καλά τον Δάντη. Περιμένουμε προφανώς να δούμε ότι εννοεί τη φωνή μεταφορικά και να βρούμε κάποιο αντίστοιχο ποίημα. Κακώ περιμένουμε όμως, αφού ήδη από ολόκληρο το Σολωμό επελέγει το εξαιρετικό μεν όντως τόνου, πεζό παρατάφτε, η γυναίκα της Ζάκηδος. Επελέγει μάλιστα, όχι με κριτήρια ρυθμοποιείες ή μελοποιείες, αλλά με θεματικά κατά βάση, κριτήρια και σχεδόν κλεισε Την κόλαση, την οργή, τη σάτυρα κλπ. Αντί για ποιήμα λοιπόν. Εδώ υπάρχει σημείωση. Πάμε πίσω στη σημείωση. Διαβάζουμε για το σκυλιανό. Ο δάντη τον απασχολούσε ασφαλώς. Πώς τον αντίκριζε το δείχνουν, νομίζω, περισσότερο από το γνωστό η μάνα του Ντάντε. Οι ακόλουθοι τρεις στίχοι είναι χαρακτηριστική, μου φαίνεται, και για τον ίδιο το Σικελιανό και για τη στάση του απέναντι στον Φλωρεντινό. Και μητε πούνε το κατέβασμα και το ανέβασμα του Αλιγκέρι από τις έτοιμε τη πίστη καλωσιέ. Αυτό ήταν στίχοι του Σικελιανού. Οι έτοιμε τη πίστη καλωσιέ, σχολιάζει ο Σεφέρης, θυμίζουν τα πρώτα του αιώνα μα. Όταν από έναν λιγότερο ή περισσότερο τον Νιτσεϊσμό, οι Έλληνε διανούμενοι είχαν τη ροπή να φτιάχνουν καινούριε καλωσιέ για τα πάντα. Το ίδιο κάνει και ο εκπληκτικό σε ταχύτητα μεταφραστή τη κομμωδία, ο Καζατζάκη κλπ. Αυτά με την πίεση του Σκυλιανού. Τι απομένει, μια νύχτα στην οδό Φιλελλήνων, όπου ο Σεφέρη θυμάται ότι συνόδευε τον Σκυλιανό και λέει. Τη στιγμή που τον καληνιχτούσα, μπροστά στην είσοδο ενό νυχτερινού κέντρου, όπου τον είχαν καλέσει. Φώναξε τρανταχτά και ιερατικά την αμετάφραστη σε όποια γλώσσα κραυγή του πλούτου. Ένα στίχο του δάντη. Παπέσατάν, ταν παπέσα ταν και τα λοιπά. Εδώ τελειώνουμε. Και λέει ο Σεφέρης. Βιάζομαι τώρα να έρθω στα λίγα που μπορώ να πω. Δεν θα διαβάσω άλλο και απολογούμε για τον κάπως επιθετικό τόνο του σημερινού σχολείου. Θεώρησα σκόπιμο να υποδείξω τον τρόπο με τον οποίο πολύ συχνά, περισσότερο συχνά από όσο πιστεύουμε, αλλοιώνεται μέσω έγκυρων υποτίθεται αναγνώσεων όλο το απόθεμα το οποίο θα πρέπει να κρατάμε σαν πολύτιμο θησαυρό. Υπάρχει δάντι στο σκυλιανό, ξανακούστε το και θα το δείτε.